Αποστόλη. Ναι, εγώ. Έλα, αποστόλη. Επιραχρονισμένο θέλω να σου πω. Πολύ χρόνο, πρώτον. Ναι, ευχαριστώ, δεύτερον. Καλό καλοκαίρι, δεύτερον. Και τρίτο και τελευταίο είναι αποστόλη μου ότι ο πρωθυπουργό μα δεν ήξερε διότι ήταν από την άλλη πλευρά του νησιού. Και με αυτό κλείνω. Φοβήθηκαμε είναι απ την άλλη πλευρά τη ιστορία, με τρόμαξη. Εκεί είμαστε στη σωστή. Άτο... Και είναι η άλλη πλευρά του νησιού. Έτσι είπε ο Άδωνη τόσοι ο Στυλίδων. Ότι... Καλά, ο Άδωνη πει πολλά. Είναι κα... εξ... βέβαιο ο Καταχόμενο ο Ηράκλειο τη Κρήτη, βουλευτή Ηράκλειο Κρήτη, δεν έχει πάρει αυτή του ποτέ τίποτα για παράνομε επιδοτήσει κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Και ο Πρωθυπουργό κρετικό είναι. Από την άλλη μεριά. Πάντω ο Ανδρουλάκης ήξερε από την μία πλευρά ο Πρωθυπουργός... Απλά δεν είμαι σίγουρο ότι δεν τρύπει τα χέρια του Άδονη. Αυτό μόνο. Σε λεπτέ δύο μέρε γράφει. Καλημέρα. Ε, καλημέρα. Πώς είσαι ακόμα εκεί. Ναι, Δεν... εδώ όπου να είναι ξέρεις. Φρεντάκι, καφεδάκι. Απέρολου σπριτζάκι. Από όλα. Ξέρεις από όπου σε έχω παρμένο. Πώς. Ξέρεις από που σε έχω παρμένο. Όχι. Ε, από τη χώρα του Πεκεμπέ. Από την Κρήτη. Ε, βέβαια. Καλά είναι. Εδώ ο Α, γιος. Ε, γιος, κόρη. Κατάλαβα. Πόλα. Λοιπόν, καλέ διακοπές. Θα τα πούμε αγωνιστικούς χει Για σου κοκλέτει Καλά. Πήγα να σου πω καλά να περάσετε, να προσέχετε και να σε ρωτήσω πότε επιστρέφετε. Αρχέ Σεπτέμβρη. Αρχέ Σεπτέμβρη, δε. Αυτά μου λε και εγώ ζωτεύει και πάλι. Τι πάλη. πάλι. Πάλι! Πάλι! Πάλι! πάλι, Γιατί είστε κομμουνιστέ και ο λάθο σα έχει ανάγκη και πρέπει να είστε εδώ. Ει το λαό πάμε, πλά. δεν πάμε τόσο μακριά. Πρόσεξε, από την άλλη ξέρω, επειδή έχω γνωρίσει κάποιου εδώ που μένω, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ότι σοβεάν διακοπέ είχαμε. Οπότε έχω αυτή την πάλι να είστε να. εδώ ή Κατάλαβε. Άμα είναι δωρεάν οι διακοπέ μα. Άμα είναι δωρεάν, έχει τέτοιο χορηγόδεση. Εμεί. Εσύ, ναι. Ε, να βρούμε κάτι σοβιετικό, ναι. Κάτι σοβιετικό, έτσι. Συμφωνώ. Θα γυρίσουμε ε, τα νησιά εσύ. με Γιούγκο Ζάσταβα. Πούμε, τι θες Εσύ, Αγόριμον. Κάποτε η αλήθεια ήταν κρυμμένη. Ε, που oh. ήτανε στους σεξ ε πού ήταν, στου Sex Pistols. Τα έχουν πει αυτά. Είναι παλιά. Η αλήθεια κρύβεται στου Sex Pistols. Η αλήθεια βρίσκεται στου Sex Pistols. Δεν το καταλαβαίνει. Λυπάμαι. Ρε παιδιά, σήμερα με πεθάνατε στα γέλια. Τι ωραία είστε σήμερα να πούμε. Ε, κάθε μέρα είμαστε, αλλά σήμερα ένα τσικ παραπάνω. Αυτό το τελευταίο με τα κλαρίνα και με το άλλο μετά ήταν απολαυστικότατο. Δηλαδή, τι να σα πω, ας πούμε, μπράβο, μπράβο. Πόση επιδότηση έπαιρνε, Κώστα, 120.000 ευρώ. 120.000 ευρώ για ανύπαρκτα ελαιόδαντρα μέσα χωρίς... στο αεροδρόμιο. Ναι, με κόβετε γιατί... Σας κόβω, κουράστηκα λίγο. Να πάρουν και οι αγρότες... Εδώ. Να πάρουν και οι αγρότες τηλέφωνο, τώρα να μου καταγγείλουν. γι' αυτό. Έλα, γεια. Να μου. Για Το χωριό μου, ξέσαι λένε. Όχι. Τι? Στο χωριό μου λένε ότι θέλει η μαμά μου και χαμάρε μπαμπά μου. Οπότε λοιπόν αυτοί όλοι για να αφήσουν να γίνεται αυτό το κλέψιμο. Θέλανε για να γίνει. Δεν είναι δεν ξέρανε. Θέλνε! Και ξέρει ο ποιο είναι ο οπότε, σκοπό. Γιατί θέλανε. Θέλανε για να παίρνουν επιδοτήσει οι αγρότε, οι εκτινοτρόφοι και να μην παράγουν τίποτα. Σαν χώρα να είμαστε τελείω σάχστη. Καλά βασικά θέλαν το 41%. Αυτό θέλαν βασικά. Και αυτό. Και να μην παράγουμε τίποτα. Εγώ έπαιρνα επιδότηση για πόσα χρόνια. Μπορεί να είμαι αγρότη. Καλό λαμό για... και εσύ. Όχι, τα έστειλε εγώ μια φορά. Έχει κάνει τον νόμο Μπασιάκο το 2002. Το είχε κάνει τον νόμο του Μπασιάκου και έπαιρνα εγώ επιδοτήσεις που δεν είμαι αγρότη. Και οι αγρότης οι πραγματικοί δεν παίρνανε. Ναι. Είτε σπέρνανε είτε δεν σπέρνανε. Εγώ δεν τα έκλευα, μου τα βάζανε αυτή στην τράπεζα. Και εσύ τα πήγαινε πίσω, δεν τα έκλευε. τι να τα Ά, ε, ρε, το... τώρα, ναι, Ξέρω. Σε αυτό δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σα, όπω το λέμε. Γεια σα. Λοιπόν, τώρα στα δικά μα, έχω καιρό να πάρω και τηλέφωνο. Έτσι, λοιπόν, να πω και εγώ τον καημό μου. Άρα, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πώ η Κρήτη με τα ποσοστά του 58, 60, 65 το πράσινο νησί μπορεί εύκολα και σιγά-σιγά να βγει μπλε και πολύ πιο μπλε. Και από την άλλη, εδώ εμεί στην Αθήνα που αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα και δίνονται οι μάχε για να μην παίρνουν τα σπίτια κτλ. Πώ το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται με ποσοστά 12, και θα ήταν και παραπάνω αν δεν δεχόταν και αυτή τη λάσπη από τα. Μαζικά μέσα ενημέρωση και αντιλαμβανόμαστε πώ προχωράει το πράγμα στην επαρχία και πώ βγαίνουν οι κυβερνήσει και όλα αυτά. Αν πει δεν το ξέραμε, εδώ από το μαύρο γιαλούρα συμβαίνει. Τώρα το μάθαμε. Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, Καλά, τώρα, Εντάξει, απλά ήταν αυτό το Ελλάδα 2.0 που εμεί το πιστέψαμε και λέγαμε δεν μπορεί, αυτά είναι παλιά. Πάλι. Δεν κάνουν αυτή τέτοια, ούτε είναι παλιά άνθρωποι. Επίση, επειδή ο καθένα Αυτό το ηρωνικό κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να. δεν ξέρω η Ευρώπη τι ποινέ θα έχει κτλ. Αλλά οι άνθρωποι που μιλούν τόσο αποξιωτικά, τόσο ηρωνικά, θα πρέπει κάποια στιγμή τα τσεκούρια να τα βάλουν εκεί πραγματικά που θέλουν να τα βάλουν και να του μπουν και να τα απολαύσουν κιόλα. Λε να το αλλάξουν με το Κασιδιάρη. Ένα ναζίδι μέσα ένα έξω. Μακάρι. Ποιο δεν θα το ευχηθεί. Το μακάρι είναι και δύο μέσα. Αλλά τέλο πάντων. Ναι, σιγά. Και να αλλάκ δεν ξέρω τι πρέπει. Φυσικά. Φυσικά. Όλες οι συνομιλίε και όλα που έχουν βγει στον αέρα, καθώ έχουν βγει στον αέρα, το ένας κατηγορεί τον άλλο και κινδυνεύουμε να κηρυχθεί στο νησί τη Κρήτη βεντέτα. Καλά λέει ο Κριτικάρο. Δεν γίνεται τώρα να βγάζετε τι συνομιλίε, να εκτίθεται η χώρα από ηχογραφή τη, κάτω στην Κρήτη να πούμε να γίνει καμιά βεντέτα. Έχει τίχνο. Εγώ προτείνω να βάλουν τον Πακαίνι. Ξέρει αυτό. Αυτόν κοίτω να ανακριθεί τον Μπαχαΐ Αυτός θα τα φτιάχνει ωραία Εντάξει Να ρωτήσουν την Καριστιανού Αν κάνει καλά τη δουλειά με Ναι Ναι <σίλω> <σίλω> Μάλιστα. Γεια σα. Γεια σας. Παρακαλώ. Εύκολο, η κυρία Ελένη να μα εξηγήσει γιατί κρίνει τη στιγμή που αυτό που πρεσβεύει τη λέει να μην κρίνει. Ε, κρίνει για να μην κρυθεί. Όχι, κρυθεί, θα κρυθεί. Ε, κρίνει όμω, δεν είναι σωστό να κρίνει. Και ε, κρίνει 8. επειδή δεν στάζει η κρίνη. Γιατί αν έσταζε η κρίνη, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να κρίνει. Δεν ξέρω αν το πιάνει. Ναι, ναι. Το 18 στην κηδεία του τζιμάτου του Πανούση έγραψε. Αλλά ευτυχώ την ήγησε ο λαό τότε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι, κύριε Παπαγιανή. Ναι, ναι. Ποιο είναι ο κύριο Βυστέκη. Ναι, καλά νόμιζα ότι έχετε ψοφολογήσει. Πού είστε τόσο καιρό. Μου είναι κάτι ευχάριστο. Τι έγινε. Μου πιστώθηκαν σπάι πάνω μου 155.000 από το ΠΚΠ και έχω κρίση. Η τραπέζικη είστε καλεσμένο στο κολόγορο Ακαπούλκο και είστε καλεσμένο κι εσεί που ξέρετε και το ιδιό λεπτό όπω την εφηματική φράση χρωτό και Οκ, okay. βόδια θα έχει μέσα. Έχετε και τι έχετε. <Τι> Ε, όπω λέω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σου πάω για την παρασκευή. Αν δεν προλάβω, καλά να περάσετε, καλέ διακοπέ. Να σε καλά. Και δεν μου λε για τον οποίο και πάει τελικά τι έγινε. Έχει κάτι ο κυγενικό ή τώρα. Δεν ήξερε, δεν ξέρανε αν κάτι. Τώρα εντάξει, γίνονται και στην Κρήτη μεγάλνισή κρίτη. Τώρα που αν τα ξέρει όλα. Αυτό μπορώ να σα πω, δεν μπορώ να σα πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το μεταξύ που δεν ξέρει, αλλά δεν πάει και σπίτι του. Ναι. οκ. Okay, okay, δεν ξέρω τι ένα, δεν ξέρει το άλλο, άμα δεν ξέρει πα σπίτι σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Αμα ξέρει πα μέσα είναι απλά τα πράγματα. Το ένα ή το δύο, ναι. Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν περνάει και δεν κουνιέται φίλο. Τέλος πάντων, τώρα καλοκαίρι είναι άσταφτα, εντάξει. Να κλείσει λίγο η βουλή, να ξανανοίξει τα παραγραφή, τι να τελειώνουμε. Θέλω να μου βάλεις το «γιαρέμ, γιαρέμ» μαζί με δηλώσεις Άθωνε και Φορύδη τότε που το έχατε βάλει μια εβδομάδα πέτος στη Λελητήριο του Φεβουρουαρίου. Εντάξει, παραγγελιά. Mm. Με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ και δυόσμο, στολίς ο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ τον κόσμο. Κατανομή του ΟΠΚΕΠΕ, στην οποία εγώ έχω κράψει επάνω τη λέξη «σύμφωνο». Μάθες η νεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ και βόρα, και πες σε κα Θα μου επιτρέψετε να πω για να μην πα εξηγηθούν αυτά που έχω πει, ότι δεν έχω καμία εμβολία ούτε κατά κεραία ω προ την ηθική συγκρότηση των υπουργών που έχουν παραιτηθεί. Τώρα το παιδί για δε με γαρέ μονάχο μοιάζει με πουλί, για δε με γαρέ με σεβράκο. Τα αξίε τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια που εκπροσωπούμε εμείς. Κάτιο ξαφνικό κρίστα, κρίστα, κρίστα μου να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ο Γεωργιάδη είναι φανταστικό στα ρουσφέτια. Λύνει τα πάντα και δίνει και επιδοτήσει. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Θέλω, αφού θα γίνει μάχη για να δοθούν πίσω τα χρήματα, θέλω να μου βάλει τον Μπρέκα, σαν έναν αγρότη που έχει πάρει 19 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα θέλω να τα πάρουνε. Θέλω να βάλει τη σκηνή από την ταινία. Ελάτε να τα πάρετε. Θα αναζητήσουμε, εξαντλώντα κάθε δυνατό μέσο, και το τελευταίο ευρώ που πήρε όποιο εξαπάτησε το κράτο. Ελάτε να τα πάρετε! και στο τέλος της ημέρας την Ευρωπαϊκή Ένωση. αποστολή; <σώ> <σώ> <σώ> Το τραγούδι που λέει άντε και Ite άντε και το, ξέρεις, το Όχι. <σώ> <σώ> Τώρα Το έχει It, it, it, it, Καμίσου. Θέλω όλα αυτά που δεν ήξερε ο Μιτσοτάκη, παρέα με το τραγούδι του Χάρι Κλίντο αυτό. Δεν πάει έτσι, ρε, ναι, okay, κατάλαβα. Ναι, κάπω έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Παιδιά, ga -ga -boom -boom ναι, αυτό ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να καλά το Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκο Ανδρουλάκη Δεν το γνώριζα Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά Να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά Της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα Τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς τα χέρια μας Τητούσε ο μου τη μαμάκα μου κλεφτά Και μου λέγαν λόγια αυτά Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε Θα έλπιζα πράγματι, και δεν το ξέρω, στον φάκελο του εφέτερα κριτή υπήρχε Επιτέλους, ένα βίντεο από αυτό το τρένο. Αυτό μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο. <Τι> Έλα, όπω θα Τι γίνεται ρε γίνεται, καλά. Καλά εσύ. Καλά το να σου πω κάτι τώρα. Yeah, πες. Θέλω για την παρασκευή μου όρμη μια αφιέρωση. Θέλω να βάλεις ρε παιδί μου, εκεί που λέει ο άδειο, η κοινέ μου κρατία. δεν έχει και σκάνδαλα πολλά μεγάλα. Hey, δεν είναι μικρά είναι αυτά. Μπράβο. θέλω να βάλεις, εκεί που λέει δεν έχει σκάνδαλα μεγάλα λοιπόν, θα πετάξει στη διαφήμιση που έχει το που λέει Η Νότια δεν προσφέρει σκάνδαλα. Είναι ένα έντιμο ακόμα η Νέα Δημοκρατία, λέτε. Δεν ε, έχει χνοδιά σοδεία πάνω τη. Η της. Δημοκρατία γενικώ μεγάλα σκάνδαλα δεν έχει κάνει. Αυτό είναι ο Μάκη που έπιασε τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτή είναι η μητέρα του Μάκη που έπιασε τα επιδοτήσει. Και ο αδερφό του Μάκη που έπιασε τα κοπέκια. Ο, ο ξάδερφο του Μάκη που έπιασε τα κοσφαίτια για επιδοτήσει. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Για το ΠΚΠ, για το τραγουδάκι ΚΟΠΕ, ΚΟΠΕΠΕ, ο μπαμπάς του έρχεται, το ξέρεις το τραγουδάκι που λένε για τα μωρά. Ε πως δεν το ξέρω, εγώ πρώτος το τραγουδάκι που... για τα μωρουδιακά Και το εκεί πέρα, εκεί που λέει καραμέλες στο χαρτί, γίδια στο μαντρί και τέτοια, ξέρεις εσύ για την Παρασκευή ΚΟΠΕΠΕ Ο ΠΚΠ και ο Είναι ο φραπές και ο χασάπης Και φερνικά Ένα, δύο, 2 3 Προβατάκια έρχεται και η σειρά μας Έλα μωρή, έλα μωρή. Τι θε, ρε, τι θε, ρε. Μα ακούτρε, μαλάκα. τι Γιατί αγόρι μου ξέρει και τα τσιμέντα. Γιατί. Γιατί τρώνε και τα τσιμέντα, γι' αυτό. Αυτό λέγεται. Μπράβο, βάλε και τον τύπο από μαυρό να εξηγεί για τα τσιμέντα. Να ξέρει τα τσιμέντα. Τι δεν ξέρει, βάλε. Δεν έχω ζήσει αυτή τη γνώση του φακέλου και αυτή την ταχύτητα. Συνδυάζει πράγματα ο Φάγανε απ' τις ολύνες, φάγανα τα κεραμίδια, φάγανε τα κουφώματα, φάγανε τα τσιμέντα, φάγανε τα πατώματα Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε <Ρι> Νέα Δημοκρατία, αν είναι το φαγητό αμαρτία, να βγω να το φωνάξω με λατρεία <Ρι> Ξίδι, λυπάμαι <Ρι> Γεια σα, Καποσόλη. Αυτό που έδινε ένα φημί τώρα το άξιο στο ενεχητικό. Ναι, ναι, που είχε πεθάνει ο άνθρωπο. Συμβαίνουν α... αυτά. Ο θάνατος τον ελέγχει στο θάνατο. Άκου τώρα τι θυμήθηκα. Σε όλου Τι να κάνουμε τώρα. Μας... ανθρώπινα είναι όλα. Αμάτα, μωρέ. Τι θες να μάτει, Τι θε να πει. Το μεγάλο μαστίρκο υπάρχει και ένα μονόλογο που λέει για την κιλοτίνα, Ότι μα φέραν οι ξένοι την κιλοτίνα. Mm. Που δεν μα ενδιαφέρει λοιπόν πώ θα ζήσουμε, αλλά πώ θα αποφάνομουμε. Γιατί η κυλωτίνα, με την κιλοτίνα ο θάνατο είναι πιο γλυκή. Αυτό σε παρακαλώ έτσι μια μίξη για την Παρασκευή Είναι λίγο δύσκολο αλλά είναι για τα δύσκολες Ε, τα μα ήταν εύκολο, το καναν όλοι Ά, Αυτό ακριβώς Και είναι πτωχά τα λόγια Για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας Για την τιμήνω που μας κάνετε Να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή κοιλωτήρα Υπάρχει η καταγγελία προέδρου του ΠΚΠ Που έχει πάει στην εισαγγελία Όπου πήγε βουλευτής Που μετά έγινε η θυπουδός, ζητούσε να γίνει μια πληρωμή ενός αφημή, όπου ο κάτοχος του αφημί ήτανε ήταν εκτός, είχε πεθάνει. Με την κιλωτίνα συγχωριανή, θα έχουμε να από δω και μπρος Κάργα θάνατων. λεφτά. Αυτά και θέλω και μια φτιάδα για την Πανασκευή, αν γίνεται. Λοιπόν, θέλω για την ελκυστοφρένεια, για όλου του αγνοητέ και κυρίω για την ποινούνη Μαριάννα που ακούει. Από ραϊπό και Σφάλμα Τώρα θα βλέπω μαζί την αυγή. Ξεκίνησαν πάλι φιωλιά και ταούρια, και εγώ να μαζεύω μαρούλια. Θέλω να πάμε για να σε χορέψω που θες με νεξέδε ζουμπούλια. Να σκίνει μπιρύμπα να κρύβει τα πουλιά Θα κάνω τα πάντα να βγει. Του χρόνου ό,τι και να γίνει, θα δούμε μαζί αυτή την αυγή. Αν χρειαστεί, γυρίζω Δεν θα χαρίσουμε για αυτή τη χρόνια. Όταν θα βλέπουμε μαζί την αυχή, θα είναι το Σύμβανόλοπια γειτόνια. Έλα, παλαιορροχιό. Ναι, λοιπόν, θέλω για Παρασκευή. Είναι τελευταία κομπή. Ναι. Ο καλό καλοκαίρι με το δηλαδή. Ναι, ναι. Οκ, okay, με τα κονσερβοκούτια θα την βγάλουμε. Καλά είναι. Να συνηθίζεται. Λοιπόν, θέλω να βάλει στον Κυριάκο αυτά που έλεγε ότι δεν ήξερα για το Απέτη, δεν ήξερα για τον Οπεκετέ. Και να του παντρέψει με το Σάτι Κάλτι που είναι μέσα στη φυλακή και λέει Ε, τι πίσω από του αλλού για να γίνω από σα Και λέει Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ξέρε, είναι αυτό και με το πλεύρη που λέει αυτό στην παρέλαση. Οι τέτοιου άντρε θέλω ότι ήταν οι ναύτε στο αεροπορικό ήταν φαντάρι. Τέτοι φαντάζου θέλω και να λέει ο ψάχρι τη αλλαγή θα είναι τέσσερι άντρε που μεσίου. Φέτει μου ναύτε, φέτε μου λοκατζήτε, φέτε μου εζώνει. Εγώντα σα στα μάτια, <σoise <σoise> <σoise> αύριο το πρωί θα έρθει η Μπελαρά. Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω. Φέρτε μου ναύτε! Φέρτε μου λοκατζήδε! Φέρτε μου ευζόνου! Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω να στελεχών Μπελαρά. Όχι να λένε, περνά, περνάει η μέλισσα και μικρό μου πόντι να τραβάνε. Θα τραγουδάνε τέτοια. Με συγχύσετε, πια! ΟUUUUUUUUUUUUUUUU! Κασκασμό, δεν ού! Έλα, πώ Έλα. Μια αφιέρωση ήθελα για την Παρσεβία, αν γίνεται. Για προηγούμενε Ελλάδα πήγαν στο εργασίε νεκροταφείου, και μαχητών που βρέθηκαν πριν λίγο καιρό εκεί. Αν μπορείτε, βάλτε το ηχητικό με την ανάγνωση των ονομάτων και ένα να του Επέσατε θύματα. Είναι ο ο Βάσκιος Βαγγίλης. Πάρον. Γορίδας Βασίλης. Πάρον. Γίνεις Νίκος του Κώστα. Γρέζος Χρήστος του Δημήτρη. εσύ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Οποστολής. Ναι, ναι, Τι κανείς. Καλά. Μία αφιέρωση που θα κάνουμε για την Παρασκευή. Για yeah, Είναι ένα τραγούδι yeah. της Πάτες Μης, το Κανά, που αναφέρεται σε μια σφαγή του Λιβάνου από τον Ισραηλινό στρατό. Και θέλω να το βάλει για Παρασκευή, να το αφιερώσουμε σε όλες τις μανάδες που έχουν τραβήξει αυτό το πόνο από πολέμους και ειδικά σε παράδειγμα της Παλαισθίνης. Wine Τη χελονίτσα την Παρασκευή, Γιατί εμεί ακούμε Μπαρμπαγιάννη στην περιοδεία μα. Α, ωραία. Πολύ ε, καλά περνάτε. Παιδικό, παιδικό, παιδικό, αλλά εντάξει, μην ξεχνιόμαστε και λίγο. Ε, ναι, βέβαια. Τα παιδάκια να, παιδά να παίζουν μια γραμμή και αυτά. Σιγά, σιγά να μαθαίνουν. Ε, ναι, δηλαδή, εντάξει, ξέρει τώρα. Η κυρία χελονίτσα που τη λένε Κατηνίτσα είναι λίγο κουτσομπόλα mm. και τα μάρτυρα όλα. Μια μέρα στο ποτάμι. Το αυτί πιάνει. Θέλει, λέει ο λαγό. Να κατέβει ο αρχηγός, <ΣΣΣΣΣΣ> να νικήσει το λιοντάρι και το χρόνο του να πάρει. Σαν τα είχε ή με νημάνιχτό το στόμα. Ακούσαν <ΣΣΣΣ> καλά τα αυτιά μου και με γελάει η αφεντιά μου. Μια και δυο παίρνει τη στράτα να προφτάσει τα μαντάτα. Τα <ΣΣΣ> Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. po żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. Chcę, żeby zapadło. πάνω του Και κόκκινα στεριά, Και κόκκινα στεριά, Και κόκκινα στεριά. Έλα Αποστολή Έλα Έχεις χώρο για μια παραγκαλιά για την Παρασκευή Για πες Θέλω το στιγμή των κοινωνικών Για όλες τις που έχουν γίνει τώρα Και μέσα στην Ελλάδα και εκτός της καλούδας Και αυτές που θα γίνουν Έγινε, όχι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο σύστημα τη πολιτική προστασία, δεν λέω αυτό. Λέω για αυτά που ξεφύγουν. Αυτή είναι η λέω που μα προστατεύουν. Αυτή, αυτή. Δεν εμπιστεύεσαι εσύ του άριστο. Του εμπιστεύουμε. Ναι. Αν κάτι κάνω. Κι εγώ του εμπιστεύομαι να βάλουν καμιά φωκιά, γιατί κάτι άλλο δεν είναι κάνει. Όχι, είναι και για και οπακεπέδε και τέτοια. Α, καλά, εντάξει. Για αρεμούλε ο... και τέτοια είναι πρώτοι άριστοι. Για κανένα καλό, τέλο πάντων εννοώ. Ναι, αυτό όχι. Καλή. Μα δεν του φέρναν το για καλό. Αν ήταν για καλό αυτό θα φέρναμε. Καλά, ο ελληνικό λαό του έβαλε. Ε Οπότε αυτό το λέω. Ήθελε ο λαό καλό, δεν ήθελε. Τι να κάνουμε τώρα για τους είναι όλα Ότι είναι γραφτό του καθενός Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για να έχουν πλάνα σαν φωτιά οι ορκοί μα θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα Θα μας κάψουνε δεν έχουμε βοήθεια παιδιά Πολιτική οδηγία κατέδευε για να πάνε να την Παριμπόπη. Δεν σώσαν ούτε την Παριμπόπη ούτε μα Είναι ανήκαν, λοιπόν Ευχή, και κατάρα φλόγα που και χωριά μα, να κάνει σινιάλο σε κοινή τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Να ανάψει επιτέλου το φω, να γίνει ο λαό μα φω. Να βάλει το χέρι του άνθρωπο για δε μα όζει κανένα θεό. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που και χωριά μα, να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα.